Καναστατική ραδιοφωνία Ελλάδος <μουσίλια> Ράδια αντίσταση <μουσίλια> Ελληνική εκπομπή του RBN Καλησπέρα και καλό μήνα φίλες και φίλοι Είμαστε εδώ πάλι μαζί στο Ράδιο Αντίσταση άλλη μια Κυριακή Σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενη την πρόεδρο του Μετόπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου να μας μιλήσει για την, για την παράταξη που έχουν στην Αγγλία Και επίσης θα έχουμε μια εκτενή συζήτηση Θα, θα πούμε για την Κύπρο πάρα πολλά Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, με τους γνωστούς τρόπους, μέσω MSN. Το MSN μας είναι rbnl.gr Και από το προφίλ μας στο facebook που θα μας βρείτε σαν ράδιο αντίσταση. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα να χαιρετήσω και τους φίλους από όλη την Ελλάδα και τις φίλες που ήδη έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα εδώ πέρα Χαιρετισμούς στην Λέσβο η οποία πλημμύρισε εδώ πέρα και λέει ο, ο φίλος μας, ευτυχώς λέει γιατί μόνο έτσι μας παίζουν τα κανάλια Μας πιάσαν οι βροχές, σαν να άρχισε να μυρίζει λίγο χειμώνα. Έπρεπε να μπούμε στο Δεκέμβριο ας πούμε Ζωντανά λοιπόν και σήμερα εδώ από την κατεχόμενη Ελλάδα Κανονικά κατεχόμενη Δεν είναι μόνο η Κύπρος κατεχόμενη, είναι όλη η Ελλάδα, όλη η επικράτεια Να στείλω του χαιρετισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα παιδιά στην Κύπρο και στο Αποέλ, στην Κρήτη, στη Λαμία. Λοιπόν, τα λαμπάκια έχουν αρχίσει και μειώνονται στη τάφετος. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει τώρα, ως οπλησιάζουμε στις γιορτές, δεν έχουμε αυτό το <χεδιά> το καρναβάλι του Ρίο που γινόταν κάθε Χριστούγεννα. Είναι λόγω οικονομίας το ρεύμα. <χεδιά> Τουλάχιστον θα, είναι, θα έχουν λίγο πιο αισθητική, λίγο πιο ρομαντισμό αυτά τα Χριστούγεννα. Θα έχουμε και τζάκια αναμένα, γιατί πετρέλαιο δεν υπάρχει. Όσοι έχουν τζάκια, όσοι δεν έχουν τζάκια, έχουν προμηθευτεί σόμπες με ξύλα και τέτοια. Αρχίζει να θυμίζει η ατμόσφαιρα χωριό, ξέρετε όπως τον παλιό καιρό. Σε και λίγο θα βγουν και τα έλκυθρα στο δρόμο, γιατί δεν θα έχει άλλο βενζίνη για το αυτοκίνητο. Καταλάβατε τώρα η Τρόικα φροντίζει, φροντίζει για την επιστροφή στα παλιά, στην παράδοση ξέρεις. Χαιρετισμού και στον να στείλουμε και στη Γαλλία. Γιατί όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές οι φίλοι μας που μας ακούνε από την Ευρώπη έχουν αρχίσει και πληθαίνουν που σημαίνει κάτι αυτό. Έχουμε αρχίσει να σκορπίζουμε, να το διαλύουμε το μαγαζί. Λοιπόν να σας πω ότι θα τη συζήτηση με την Σεμέλη που είναι πρόεδρος του ε, συνδέσμου εκεί του Μετόπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, θα την ξεκινήσουμε κάτι στις 10.30. Οπότε μείνετε μαζί μας. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, όπως σε κάθε εκπομπή, τις ερωτήσεις σας... Ε, τι παρεμβάσει σα, τι σκέψει σα στο ε, Messenger τη εκπομπή, το MSN που είναι airbnb.com.gr και στο Facebook το οποίο τα λέμε και όλη την εβδομάδα, ράδιο ε, αντίσταση. Βέβαια στο Facebook μα ε, το κλείσαν το προηγούμενο, ε, πάρα πολλού φίλου, χιλιάδε φίλου, του χάσαμε, ξεκινήσαμε από την αρχή τώρα. Να σα ξαναβρίσκουμε, μα έχουν μπλοκάρει κιόλα, οπότε καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία. Αλλά είπαμε ότι και να κάνουν εμείς εδώ θα επιμένουμε. Είμαστε για πάρα δύσκολα. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Χρήστο, γεια σου Τάκη ε, Έχουν ανοίξει πολλά παραθυράκια Θα τα πούμε σιγά σιγά με έναν έναν Αν καθυστερώ να σας απαντήσω στο Messenger, Καταλαβαίνετε ε, Έχω δύο χέρια οπότε κάνω και τον Ιχολύπτη ε, Σιγά σιγά με τη σειρά Είμαστε λοιπόν στο ραδιοατήσταση. 500 εκατομμύρια ευρώ η κυρία Μάργαρετ. Η μαμά του κολόπεδου. 500 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε αν είναι ευρώ, μάλλον. Μπορεί να είναι και δολάρια γιατί είναι άγνωστο λέει το νόμισμα. Και βγήκε, έχει το θράσος και λέει ότι είναι σικοφαντίες. Βέβαια, αυτοί οι δημοσιογράφοι που διέρευσαν αυτή την πληροφορία... Ε, ...απλά διέρευσαν τη λίστα Λαγκάρτ. Και εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι ένα πολύ μικρό ποσό... από αυτά που έχει βγάλει στο εξωτερικό ο Γεωργάκης... ...γιατί έχει πληρωθεί αδρά για τη δουλειά που έκανε στην Ελλάδα... Προς όφελος των αφεντικών του Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε Υπάρχουν ακόμη οικογένειες που ζουν σε κοντέινερ Από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό που έγινε στην Ελλάδα Δεν έχουν σπίτι Βάλτε και πόσες οικογένειες άπορες που συζητίζονται από της Εκκλησίας και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τι ατιμορυσία υπάρχει και ποιο ήταν ως τώρα το πολιτικό σύστημα. Η Ελλάδα και η Κολομβία, πιστεύω, είναι οι μόνες χώρες στον κόσμο που η μαφία έχει γίνει κυβέρνηση. Στην Ιταλία που λέμε για τη μαφία στην Ιταλία Υπάρχει ε, δικαστική εξουσία πολύ αυστηρή που έχει κυνηγήσει πολιτικού Στην Ελλάδα υπάρχει το η προστασία έτσι, με νόμο προστασίας ε, υπουργών Όπου δεν διώκεται κανένας Και όλα τα μεγάλα σκάνδαλα έχουν παραγραφεί και το μεγάλο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου Και έχει το θράσο στο Πασόκ τώρα και μιλάει. Καταλάβατε, το Πασόκ θα έπρεπε να θεωρηθεί μια συμμορία, μια οργάνωση εγκληματική. Γιατί το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, αν θυμάστε, επισημήτη, ήταν μια εγκληματική οργανωμένη πράξη μαφιόζικου τύπου Έμεινα έμεινε ατιμώρητο. Έπρεπε λοιπόν να είναι εκτός νόμου το Πασόκ, να είναι όλη η οικογένεια Παπανδρέου στη φυλάκη και να έχουν κατασχεθεί και οι λογαριασμοί τους προς όφελος του ελληνικού κράτους. Νομίζω 500 εκατομμύρια ευρώ είναι καλά για να καλύψουμε μια, ε, μια τρύπα του χρέους μας που δημιούργησαν αυτοί. Και αν κατασχέσουμε και τα χρήματα που έχει βγάλει ο Άκης Τσοχαντζόπουλος στην Ελβετία που έχουν βγάλει ο Λαλιώτης, ο Λαλιώτης ο οποίος έχει πάει στην αφάνεια δεν τον βλέπουμε, δεν ακούμε για Λαλιώτη τίποτα Ο Λαλιώτης έχει βγάλει παιδιά πάρα πολύ χρήμα Αν πάτε μία βόλτα στην Μακεδονία και δείτε τα δημόσια έργα και ρωτήσετε, οποιονδήποτε να ρωτήσετε, γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανω, έτσι, Ποιοι έχουν πάρει... Αυτό το δρόμο, αυτό το νοσοκομείο, αυτό το σχολείο, όλοι θα σου πούνε Τσοχαντζόπουλος. Τσοχαντζόπουλος, Τσοχαντζόπουλος. Δεν έχουν αφήσει τίποτα από δημόσιες εργολαβίες. Με την ευκαιρία να χαιρετήσω και τη μακεδονική φάλαγγα. Να στείλω και του χαιρετισμούς εκεί στην Άουσα. Λοιπόν, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το MSN της εκπομπή Είναι rbnl.spapakigiahoo.gr και τη σελίδα μας στο facebook που είναι Radio Antistas. Είμαστε μπλοκαρισμένοι, δεν μπορούμε να μιλάμε και πολύ στο, στο facebook, αλλά μέσω άμεσων μηνυμάτων τα λέμε. Εμεί διαβάζουμε τα μηνύματα. Σε... Σε κανένα τεταρτάκι θα είμαστε μαζί με την αγαπητή Σεμέλη, την πρόεδρο του Μετόπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. ultimo solenne, atto di fede Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου nel mio te alle αν sotto il duomo di perazzo, que bellissimi guerrieri, di San Marco fu il morfanto, che il gonfalone, con amarissimo πιάτο. consacrato, sangue δόγει e πόρτο, ogni αφ' αφ' αφ' αφ' αφ' αφ' αφ' αφ' αφ' αφ' di spesso il tradimento, all'Italia che ha strappato, porterà per altro, venerdì colorato, perché abbiamo sostenuto fino all'ultimo onore, non è quasi al nostro piatto quanto με το nostro cuore. E con, tu, con ti, al suo fianco starò, το mio pianto il goffalo ne paniero. E la tomba con te, il mio cuore lascerò, a stranieri e bigliacchi non ti consegnerò. Λοιπόν, εδώ με πληροφορούν ότι έχει ε, κάτι η Κάποιο κάποιος άλλος μου είπε για το 2012, ότι έχει στο Μέγκα, στο αν, αν διάβασα καλά, δεν, δεν το πρόσεξα. Γενικώ έχουν αρχίσει τα έργα της καταστροφής, δεν ξέρω αν προετοιμάζουν την Ελλάδα για καταστροφικά σενάρια. Μήπω οι Μάγκιας εννοούσαν την καταστροφή της Ελλάδας το 2012, Μήπω είχαν προβλέψει... Το Γεωργάκη Παπαντρέου, το Σαμαρά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι σε, λίγο, σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, είναι... Μία από τις οργανώσεις Ελλήνων του εξωτερικού, από τις λίγες μάλλον οργανώσεις Ελλήνων του εξωτερικού που είναι δραστήριες για τα εθνικά μας θέματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομογένεια σε Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, η οποία δυστυχώς λόγω κομματικών αντιπαραθέσεων, λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων που είναι ελληνικά φαινόμενα, Βρίσκονται σε νάρκη Για το μακεδονικό θέμα δεν έχουμε σπουδές αντιδράσεις Στην Αμερική δεν έχουμε καθόλου αντιδράσεις Στην Αυστραλία κάτι κινείται Στην Ευρώπη με τόσα που έχουν γίνει τώρα ετοιμάζεται αν έχετε προσέξει είπαν οι Ευρωπαίοι ότι πρόκειται να υπάρξει συμβιβασμός στο Μακεδονικό και με αυτό δεν αντέδρασε κανείς. Πέρασε και στα ψηλά στην Ελλάδα ότι θα υπάρξει συμβιβασμός στο Μακεδονικό και στο εξωτερικό μέχρι τώρα δηλαδή που έχουμε αυτό το θέμα ενεξελίξει το Μακεδονικό δεν έχουμε αντιδράσεις και ειδικά πάρα πολύ νέοι άνθρωποι που φεύγουν φοιτητές στο εξωτερικό να σπουδάσουν κάπου χάνονται λίγο, μπερδεύονται στα γρανάζια έτσι, το, τα φοιτητικά, αναλώνονται αλλού δεν, δεν έχουμε δηλαδή έμψυχο, καλό, δυναμικό υλικό που να αντιδρά στην Ευρώπη για τα εθνικά μας ζητήματα κάτι πήγαμε να κάνουμε στη Γαλλία με κάποια παιδιά ε, αλλά δεν προχώρησε δυστυχώς στο Παρίσι οπότε αυτή η οργάνωση, το μέτωπο δεν ξέρω αν θα τη θυμάστε πριν από δύο χρονιά, νομίζω είχε γίνει και ένα θέμα είχε παίξει αρκετά στο διαδίκτυο που ε, είχαν έρθει και πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ταλάτ σε κάτι αντιδράσεις που είχαν οργανώσει κατά την επίσκεψή του στην Αγγλία είναι δηλαδή θέλω να πω μια οργάνωση πραγματικά δραστήρια που την ακούμε αρκετά αλλά δεν έχει την, την τόσο μεγάλη προβολή που θα μπορούσε να έχει. Και είναι από τις λίγες οργανώσεις που έχουν έτσι, δραστηριότητα. Οπότε όλα αυτά θα μας τα πει η πρόεδρος σε λίγο... Και όπως σας είπα και προηγουμένως, περιμένω και τα σχόλιά σας και τις ε, έτσι, ερωτήσεις αν έχετε ε, στην πορεία της συζήτηση Θα τα μεταφέρω όλα και, και τις ύβρισαν αν θέλετε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, τα ακούμε όλα από κάθε κατεύθυνση. Το πολύ πολύ να σας κάνουμε ένα μπαν. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, rbnaz.com.gr είναι το MSN και ράδιο αντίσταση είναι το προφίλ μας στο Facebook. Μετά το κομμάτι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την Σεμέλη, την πρόεδρο του Μετόπου. Απ' όλου του ειδικού που φυλακίσουν κάθε μέρα τα όνειρά μα. Έναντι αφού του δύσκολου καιρού οδήγησε εσύ στον ήλιο τα παιδιά μα. Ένα αφού του δύσκολου καιρού οδήγησε εσύ στον ήλιο τα παιδιά μα. Σαν να έτο πέταξε βάλειε ψηλά. Άνοιξε δρόμο για να φύγει η ελευθερία, Για να νικήσουμε μαζί την κατοχή, Ένα διαστήριζε τη ζωή. Σαν αέτο πέταξε ψηλά. Άνοιξε δρόμο για να φύγει η ελευθερία, Για να νικήσουμε μαζί την κατοχή, Ένα διαστήριζε τη διζονική. Του προχώρε, του πολιτικού που με την ύφωνα σπρώξαν τα όνειρα μα. Τα κεφάλια μια στιγμή. Αυτό νομιέθηκε στην ίδια δρομή. Τα κεφάλια αντιστάσει μια στιγμή. Αυτό νομιέθηκε στη ίδια δρομή. Σαν να έφυγαν τα ίδια φυλάκια. Ανοιξε δρόμο για να φύγει λεφτερ. Για να μην γίσουμε μαζί την κατοχή. Ένα διαστήριση τη δι -δι ζωνική σαν να έπρεπε τα ξεπάνηξιλά. Ανοιξε δρόμο για να αφήσει ηλευά. Για να μην πίσουμε μαζί την κατοχή, Ένα διαστήριση τη δι -δι Σε μέρη καλησπέρα. καλησπέρα να είσαι καλά. Ε, καλώς ήρθες. Ε, να σου στείλω τους χαιρετισμούς, να σου μεταφέρω μάλλον με τους χαιρετισμούς από ε, πολλά παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, Επίση. Από νησί σε νησί, λοιπόν, έτσι. Σαφώς, ναι. Λοιπόν, ελπίζω ο ήχος να είναι εντάξει, να μας ακούς και εσύ. <coughs> Γιατί να πούμε ότι γίνεται από Skype η συνομιλία μας. Ε, εδώ ο έχει αρχίσει να σου πω να θυμίζει Αγγλία αρκετά. Δεν σα το εύχομαι για να είμαι ειλικρινής. Εδώ θα αρχίσει να χιονίζει από αύριο μάλλον. Α, είσαστε εντάξει, είσαστε. <laughs> ε, κάνει πιο πολύ κρύο εκεί πέρα. Ε, εντάξει, εδώ έχει αρχίσει να βρέχει. Αλλά το κλίμα, να σου πω ότι το κλίμα στην Ελλάδα... Έχει αρχίσει να θυμίζει πολύ Τουρκία το, το τελευταίο έτος. Ε, Α ελπίσουμε ότι θα ανατραπεί η κατάσταση και θα σταματήσει η Ναι, να γιατί αν φανταστείς ότι ανοίγουμε τη τηλεόραση και ακούμε συνέχεια τουρκικά, όπως καταλαβαίνεις, ναι, έχει δε. αρχίσει και κάτι μυρίζει άσχημα. Ε, λοιπόν, καταρχήν, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι η ζωή στην Αγγλία, για εσάς εκεί πέρα, τι γίνεται, τι είναι το μέτωπο... Ε, λοιπόν, εμείς όσο μπορούμε προσπαθούμε να πρώτα, κάνουμε... Πρώτα να σου πω, χαμήλωσε λίγο τον ήχο να, να μην μικροφωνίζει. Τώρα. Κι άλλο. Ωραία. Yeah. από μακρύν Τώρα νομίζω είναι καλύτερα. Ωραία. Ωραία, yeah. Ναι. Όπω άρχισα να λέω, εμεί κάνουμε το παν και προσπαθούμε να κάνουμε την Αγγλία να μυρίζει η Ελλάδα. Όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Ε, ως το στο Ηνωμένο Βασίλειο στο στόμα του λίκου και ας μην το ε, Έχουμε καθήκον να διεθνοποιούμε τόσο το κυπριακό όσο και τα ε, υπόλοιπα εθνικά προβλήματα. Ε, και προσπαθούμε, μέσα, προσπαθούμε να συνδυάζουμε τη φοιτητική μας ζωή και τα καθήκοντά μας ως φοιτητές με το καθήκον έναντι στην πατρίδα μας και στο λαό μας. Λοιπόν, να είμαστε πάλι. Νομίζω πρέπει να το λύσαμε το πρόβλημα του ήχου. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, Έχει ωραία. Ξέρεις. Τώρα πρέπει να ακουγεί. Ε, λοιπόν, τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ποιε είναι οι ιδεολογικά, δηλαδή, ιδεολογικοπολιτικά, πού κινείται το μέτωπο Κυπρίων φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, ε, το μέτωπο είναι, όπω είπα. Ε, και πριν δεν ξέρω αν, αν ακούστηκε. Συμπαρτίζεται ε, από φοιτητέ που προέρχονται από όλε τι σχολέ. Δηλαδή, ε, και από αριστερά, από αριστερά μέχρι δεξιά, από και το σύνθημά μα, ο στόχο είναι η ελευθερία. Ε, από εκεί και πέρα δεν μα ενδιαφέρει αν οι απόψει. Ε, του, του καθενός ξεχωριστά μας ενδιαφέρει μόνο να έχουν ως γνώμονα την πατρίδα Άρα, τους ως γνώμονα... Έχετε μία κοινή γραμμή δηλαδή έτσι? Ναι, η κοινή γραμμή είναι η αυτονομία... Το εθνικό ζήτημα. Ναι. Ωραία, όταν λέτε αυτονομία τι εννοείτε? Τι είναι η αυτονομία Αυτονομία είναι, δηλαδή. είναι το, το ότι είμαστε απαλλαγμένοι από οποιοδήποτε ε, κομματικό ή οποιοδήποτε άλλο βαρύδιο το οποίο ε, στεγανοποιεί τις ιδέες μας, δηλαδή... Ε, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την αγνή σκέψη όσον αφορά την πατρίδα. Δηλαδή, ο στόχος είναι η ελευθερία. Ε, εάν ε, είχαμε οποιαδήποτε σχέση με, με κόμματα, θα υπήρχε μια αλφαδιάβρωση των απόψεων, των ιδεών, θα είχαμε κατευθυντήρε γραμμές από μεγαλύτερους ανθρώπους που αυτό δεν το θέλουμε, γιατί θεωρούμε ότι είμαστε εμεί ήδη Άξι, να κρίνουμε για τους εαυτούς μας και ανάλογα με τις απόψεις μας και αυτά που, που αναζητούμε να δρούμε και να κάνουμε μία... Άρα εμείς... λοιπόν δεν είστε μια κομματική νεολαία έτσι Όχι. είστε μια αυτόνομη νεολαία που έχετε σαν πρώτο σας σκοπό το εθνικό ζήτημα της Κύπρου. Ναι. Ωραία. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε και άλλε θέσει. Απλά, ναι, το κύριο μα μέλημα είναι το κυπριακό. Ωραία. Λοιπόν, για πε μα, τι δραστηριότητα έχετε, λοιπόν, εκτό από το εθνικό θέμα τη Κύπρου. Τι... Κάνατε μία, πρόσφατα μια πετυχημένη αντικατοχική εκδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία, νομίζω. Ναι, βέβαια. Αυτό στη συνεργασία με τις παρατάξεις εδώ στη Βασίλη, ε... υπό... τι υπόλοιπε παρατάξει εδώ, στον Ιωαννό Βασίλειο. Τι δραστηριότητε έχετε, λοιπόν, εκτό από αυτέ. Ναι. Εκτός από αυτέ είναι βεβαίω οι αντικατοχικές πίσω στην Κύπρο. Ε, φέτος είχαμε κάνει μία συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα Αυτονομονωτικών Φοιντικών Παρτάξεων στην Κύπρο. Ε, διήρκησε τρεις μέρες και ήταν ε, τρεις μέρες εναλλακτική αντικατοχική. Απλά yeah. διότι ε, θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι δεν, δεν αφορά μόνο την ημέρα Ιουλίου το, λό, το, λόδι, το λόδι. Πρέπει να ασχοληθούμε, δεν πρέπει να θυμόμαστε απλά ότι είμαστε κατεχόμενοι μια φορά το χρόνο. Οφείλουμε να το, να το έχουμε συνέχεια στη σκέψη μας και οφείλουμε συνέχεια να, να το υπεθυ, θυμίζουμε και στους υπόλοιπους, όπως εδώ στο Ινωμένο Βασίλειο. Ε, διότι, όπως είπα και πριν, είμαστε σε μια, σε μια χώρα υπερβολικά σημαντική, οφείλουμε να... να να διεθνοποιούμε το Κυπριακό και τα υπόλοιπα yeah. προβλήματα. Δηλαδή, πολύ συχνά το τι κάνουμε ενώ ότι σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια συζητούμε με τους φοιτητές, όχι αναγκαστικά Ελλαδίτες ή Κύπριους, συζητούμε με ξένους φοιτητές, τους λέμε για το Κυπριακό, τους εξηγούμε ε, πως ε, υπάρχει μια προπαγάνδα στην Αγγλία, η οποία είναι τραγική προπαγάνδα στην Αγγλία. Δηλαδή, ε, πά στο σταθμό του Μετρό και βλέπεις αφήσει. Που διαφημίζουν διακοπέ στα κατεχόμενα και τα κατεχόμενα τα παρουσιάζουν ω να είναι κομμάτι τη Τουρκία. Δηλαδή τραγικά πράγματα ναι. τα οποία έρχονται σαφώ αντίθετα με πόσε διεθνεί συμβάσει. Αλλά αυτό ο, ο, ο λαό δεν το αντιλαμβάνεται. Οπότε πρέπει εμεί να έρθουμε να του το, το εξηγήσουμε. Και το εξηγούμε αυτό και στου φοιτητέ μα και στου ανθρώπου που βρίσκουμε. Ε, όταν κάνουμε τι διαφωτίσεις στις λεγόμενε. δηλαδή πριν, πριν, ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια συγνώμη, είχαμε, είχαμε γυρίσει διάφορες πόλεις και μιλούσαμε για το μέτωπο, γιατί κάνει το μέτωπο και τι κανείς Οι Άγγλοι, διά, οι άγγλοι διά, πώς διά, σας αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι φοιτητές Για να είμαι ειλικρινής, ε, δεν, δεν μπορώ να πω ότι ενδιαφέρονται <laughs> ιδιαίτερα ε, Οι περισσότεροι, σχετικά με δεκαρουγκάμπων και Κύπρο ναι Υπάρχουν και, υπάρχουν, και, υπάρχουν και τουρκικές νεολαίες που είναι δραστηρίες στην Αγγλία? Όχι τόσο πολύ, απλά υπάρχει η τουρκική προπαγάνδα η οποία δεν χρειάζεται να γίνει μέσω των τουρκικών νεολαίων γίνεται μέσω της, ε, της τουρκικής ναι. κοινότητας στο Λονδίνο Μάλιστα ε, Και είναι αυτό αλλά... δηλαδή βλέπεις διαφημίσεις παντού στα ταξί, ναι. στο μετρό Παντού, στα αεροδρόμια και τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό okay. και εμείς, ε, στα πλαίσια της δράσης μας, ε, γράφουμε επιστολές, ε, κάνουμε διαμαρτυρίες και στέλνουμε επιστολές παντού. Δηλαδή, ε, πρόσφατα αυτή η εταιρεία η Πίγκασους, η οποία ε, διαφήμιζε τι διακοπές στα κατεχόμενα, είχε λάβει επιστολή από μας. Okay. Φυσικά δεν κάνουν και κάτι. Το okay. κάνουμε κάθε χρόνο, επειδή κάθε χρόνο τι ανεβάζω ξανά. Τάξει, το τι γίνεται, ότι καταφέρνουμε να τις κατεβάσουν για, για κάποιο διάστημα και μετά τις ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πλασικά, ναι. και ναι, τα ξανανεβάζουμε. Για τα μάρμαρα του Παρθενών είχαμε κάνει. Αν θυμάμαι, μπράβο, αυτό θα σου έλεγα ότι είχατε κάνει για τα μάρμαρα του Παρθενών μια εκστρατεία. Και είχατε κάνει και μια διαμαρτυρία. Ναι. Ε. ναι, ναι, ναι. Την κάναμε πριν δύο χρόνια, την αρχίσαμε πριν δύο χρόνια σε συνεργασία με το Bring them back. Mm -hmm. Και φέτο την έχουμε ξανακάνει πριν, πριν ένα μήνα περίπου. Ε, και εντάξει μπήξε Πρέπει να πω ότι ήταν αρκετά επιτυχής Σίγουρα yeah. θα μπορούσε να έρθει περισσότερο κόσμος Και μπορούσε να διαφερθεί περισσότερο κόσμος Αλλά okay. Σιγά σιγά Συμμετέχετε και σε φοιτητικέ εκλογές έτσι Ναι Πώς τα πάτε ε, Τα πάμε καλά yeah. Φέτος πέρσι ε, Ποιες άλλες παρατάξεις καταρχήν υπάρχουν εκεί ε, Λοιπόν είναι η οι η, η προοδευτική του ΑΚΕΛ λέω τα ναι. κόμματα διότι είναι οι θηγατρικές περτάξεις φως ναι. είναι η προοδευτική του ΑΚΕΛ η πρωτοπορία του Δημοκρατικού Συναγερμού η αναγέννηση του Δημοκρατικού Κόμματος Όλες αυτές αγώνας... είναι ενέργειες νεολές ή είναι έτσι για πάρτι και για τέτοια για το εθνικό μαζί ζήτημα δηλαδή κάνουν κάτι, κινούνται Κοιτάξτε ε, πρέπει να πω ότι ότι θα μπορούσαν να κάνουν και περισσότερο. Ναι. Ε, πρέπει να πω ότι ε, δυστυχώς οι παρατάξεις, οι κομματικές παρατάξεις, ε, είναι παρατάξεις οι οποίες δυστυχώς έχουν προτεραιότητα το συμφέρον του κόμματος. Ε, ναι. Δηλαδή δυστυχώς το τι κάνουν τα κόμματα είναι ότι αμνοπιούν τους φοιτητές και ας με ορισμός. Ε, δεν επιτρέπουν την Ελληνικό φαινόμενο είναι αυτό Έτσι. Ναι Σαφώς ε, ε, Και είναι και κοινωνικό πρόβλημα αυτό Διότι Ναι Τα, τα κόμματα έχουν Καταστρέψει τον τόπο Δηλαδή στην Κύπρο είναι τραγική κατάσταση ε, Έχουν Δηλαδή όλο αυτό το, Η κομματικοκρατία Στην Κύπρο είναι τραγική ναι. δηλαδή Είναι, είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει Σε όλη την Ελλάδα ναι, είναι, υπάρχει μια ανάγκη να τερματιστεί αυτή η, κομματικο, η κομματικοκρατία, το ρουσφέτη κοινώς, το, το βόλεμα, το να προσπαθώ να... Και η διαπλοκή Με γενικότερα. γενικότερα. Ναι, βέβαια. Η διαπλοκή γιατί yeah. ο άλλος μέσα από το κόμμα, ας πούμε, σιγά-σιγά θα αναδειχτεί και θα πάει στην Κύπρο και θα είναι διαπλεκόμενος, έτσι. Ναι, δηλαδή τα, τα παιδιά μεγαλώνουν... Ε, Έχοντας υπόψη του ότι αυτή είναι η σωστή τάξη πραγμάτων, ότι έτσι, έτσι πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος και αυτό δεν στέγεται. Δε, δε, δηλαδή... Δεν αλλάζουν εύκολα. Ακόμη και οι νέοι δηλαδή, που θα περιμέναμε ότι είναι το, έτσι, το πιο προοδευτικό κομμάτι της κοινωνία και θα έπρεπε να έχει αλλάξει η νοτροπία, δυστυχώς βλέπουμε ότι ακολουθούν τα ίδια χνάρια των προηγουμένων. Έτσι. Ναι και αντιλαμβανόμαστε σε ότι υπάρχει και μια έλλειψη σωστών προτύπων για τους νέους. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ε, πέραν των ηρών μας δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο ένδειγμα που μου έχει χαρίσει η πατρίδα μου. Ναι. Ε, εσείς σαν ανταπόκριση, τώρα σαν μέτωπο έχετε ανταπόκριση στην, στα, στα παιδιά από την Κύπρο? Ε, πρέπει να πω πώς με τα πενιχρά μέσα πάτε. που διαθέτουμε... <laughs> ε, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, αν και δεν έχουμε από πίσω μας και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε το κονδύλι ε, που, ναι, που αποσπούνει οι υπόλοιπες κομματικές παρατάξεις. Ε, προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς. Ε, αναγκαστικά ε, κατεβαίνουμε εκλογέ, ε, διότι διεκδικούμε έδρα στην ΕΦΕΚΣΟΥ Φοιτική Ένωση όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις του Συλλόγου. Ως τώρα έχετε κερδίσει κάποια έδρα? Και, ναι, τώρα έχουμε δύο από τις εννέα έδρε και ποσοστό 15%. Μάλιστα, ωραία. Ε, έχετε κάποιες συνεργασίε εκεί με κάποιε άλλε νεολαίε. Με κάποιε άλλε. Συγγνώμη. Με κάποιε άλλε νεολαίε ή με παρατάξει έχετε συνεργασία. Υπάρχει η συνεργασία μέσω τη ΕΦΕΚ που είναι το εκφραστικό mm. το όργανο Μάλιστα. των κεντρικών φίλων. Με, με, με Κούρδου ή με Αρμένιου ή με τέτοιε νεολαίε συνεργάζεστε. Όχι, αλλά το τι κάναμε στην Κύπρο, ε, στην αντικατοχική τρίμερη την που σα είχα πει πριν λίγο. Ε, είχαν έρθει μαζί μας και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι, δηλαδή τους καλέσαμε Μάλιστα. και ήρθαν όντω μαζί μας Από Ελαβίτες ε, φοιτητέ σας πλησιάζουν ε, Μας πλησιάζουν Ή ναι, δηλαδή... είστε κάπως πιο κλειστή εσείς οι Κύπριοι Όχι, γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η άποψη <laughs> Αλλά ναι, Είναι, είναι η μια άποψη, διαδεδομένη ναι, άποψη ναι, ναι. ότι οι Κύπροι είναι πιο κλειστοί κάνουν παρέα μόνο με Κύπριους Όχι, όχι ε, Παρέα κάνουμε νοήτη και με Ελαβίτες δηλαδή η Ελλάδα είναι η μητέρα-πατρίδα μας, αυτό είναι εντάξει, ναι. ε, εντάξει, ωραία. Όσο με σαν αφορά παράταξη το... μιλάμε τώρα, αν έχετε κάποια... Ε, σαν, σαν παράταξη, ναι, εννοείται έρχονται οι φίλοι μας στα οργανώσεις. δεν υπάρχουν οργανώσεις και πολλές οργανώσεις στην... στην Αγγλία, νομίζω, ελληνικές, ελλήνων φοιτητών. Όχι, δεν υπάρχουν, όχι. Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, το, το, το, το τι όμως πρέπει να πω είναι ότι όσον αφορά τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα ήθελα να δω περισσότερου Ελλαδίτε. Δηλαδή ναι. δε, δεν κάναμε κάτι που αφορούσε μόνο την Κύπρο. Κάναμε κάτι που αφορούσε όλο τον Ελληνισμό. Ωραία. Λοιπόν, ε, να κάνουμε ένα διάλειμμα είναι. και επανερχόμαστε. Θα σα έχουμε και στη συνέχεια μαζί, έτσι, για να μην κουράσουμε και του ακρότε. Οπότε μείνετε μαζί μα. και του πρέπει να δόξα, κι αυτοί τον πρόδωσαν με θάνατο φιλή. Ενώ στρεμούν πάντα μπροστά τραβάει λόξα, για να φοβούνται και να κρύβονται οι δειλή. Ήταν τρελός γι' αυτό τον ξέχασαν οι αγύριτες, σαν το τσιγάρο του στα ζωή. Από τι φτιάχνονται των πρόδοτων οι δεν τιμούνε όσους έχουνε πόνη. Τρελο αδελφοί μου, έγινε σπέρτη μου σε ένα τραγούδι πόσο θάρρος να σκλημώξω. Κι είμαι σημαία μου και λαπαρέα μου αυτούς το σβέρκο μου που κάθισαν να διώξω. Στα μαύρα κορδέ το θανάτου δεν τον έλιαζε που πέβγει και μαχιά του. Ήταν τρελός κι αυτήν χαράμι σαν μια στέρα γιατί δει λείπαντα τους αυλούς τυπούν τόσα θάνατος γυρίζει στον αγέρα γιατί αν δεν πετούν πάντα σου Τρέλω αδέλφοι μου, έγινε στέρτη μου σε ένα τραγούδι να στριμώξω γίνε σημαία μου και λαπαρέα μου αυτούς το σφέρδο μου που σαν να πιώξω. Τα μαύρα κόρευε με το ξαρκές θα νατού, δουν και τον έλιαζε που παίρκει και χέμα του Φρέλω <Τι> αδέλφι μου, έγινε σβέρδι μου Σ' ένα τραγούδι να στιμώξω Γίνε μου και παρέα μου Αυτού στο σβέρδο μου που να διώξω τα μαύρα κορδέ τον ξαρκέσταν να δούν Δεν τον έννοιαζε που πέφτει και μακιά του Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ραδιο Αντίσταση. Σε λίγο θα έχουμε πάλι ε, την πρόεδρο του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, της Εμέλη, μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, Σεμέλη, είμαστε πάλι μαζί, έτσι. Ναι, τώρα σα ακούω λίγο καλύτερα. Μπράβο, κι εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κύπρο. Εμείς από την Τουρκία μαθαίνουμε, ξέρεις, νέα καθημερινά, αλλά από την Κύπρο ελάχιστα μαθαίνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό για να το μάθουμε. Να σας πω λίγο, επειδή ότι δεν ακούστηκε ε, ο, ο λόγος ίδρυση και γενικά για ναι, να πεις Ναι, αν θες να μας το ξαναπείς Ναι, ναι να επαναλάβουμε ότι ε, ε, σε καιρούς δύσκολους ε, με, με, ένα, με ένα σχέδιο που είχε μόλι περάσει από το, από το νησί το σχέδιο αν μιλούμε για, τη, για το σχέδιο που έδωσε Σάρκα και Οστά στη λύση της Ζωνικής Κοινοτικής ομοσπονδία. Ε, τώρα, τώρα από ότι μου λένε δεν ακούγεσαι καλά Λοιπόν θα πρέπει να φωνάζεις λίγο <coughs> Ναι ε, Τώρα Τώρα καλύτερα Ωραία Λοιπόν θα ξαναπούμε λοιπόν ότι η πρώτη επαφή μεταξύ των ιδρυτικών στελεχών του κινήματος Έγινε το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου 2006 Ενώπιον της τουρκικής πρεσβείας στο Λονδίνο Που αυτό αποδεικνύει περίτρανα το πόσο αγνός ήταν ο σκοπός των παιδιών αυτών το ναι. πόσο είχαν απειδίσει από την κομματικοκρατία και από, το, από, από αυτή την ανάγκη των νέων να, να γίνονται κομμάτι των κομμάτων από τόσο νεαρή ηλικία. Και αυτοί οι νέοι που είχαν ανεπτυγμένη την, την κριτική σκέψη ε, και αποφάσισαν ότι θα ξεκινήσουν κάτι νέο αποφάσισαν να ιδρύσουν αυτό το κίνημα που είναι αυτόνομο ναι. ε, δεν είναι απλήρως απαλλαγμένο από οποιαδήποτε κομματική ε, ναι, εκοματική εξάρτηση ε, και δρούμε μόνο βάσει του συμφέροντος της πατρίδας μας. Δηλαδή δεν μας λέει κανείς τι θα κάνουμε, δεν καθορίζει κανείς τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας, mm. τη δράση μας γενικότερα. Ωραία, νομίζω αυτά τα ακούστηκαν και πριν που τα είπαμε, δηλαδή εντάξει, δεν ήταν πάνω στο πρόβλημα. Λοιπόν, ε, υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα συμβιβασμού ε, με τους Τούρκους στην Ελλάδα. Ε, το ίδιο πιστεύω κάπου, το βλέπουμε και στην Κύπρο, δηλαδή κάπου βλέπουμε τα παιδιά ότι ίσως έχουν ξεχάσει λίγο, έχουν κουραστεί οι Κύπροι, ε, ασχολούνται τόσο έντονα οι νέοι της Κύπρου με αγώνες για την απελευθέρωση όπως ασχολούνταν στο παρελθόν. Ε, θεωρώ ότι η κοινωνία έχει να κάνει με αυτό. Ναι. Ε, Σαφώ οι οικογένειε, δηλαδή ε, κακά τα ψέματα. Οι από εμά προέρχονται από οικογένειε, από ενώ τα παιδιά που ασχολούνται με το μέτωπο. Προερχόμαστε ναι. και είμαστε πολύ τυχεροί, και το λέω αυτό. Από οικογένειε οι οποίε μα δίδαξαν από πολύ νεαρή ηλικία πω πρέπει μόνο σου να λαμβάνει τι ευθύνε σου, πρέπει μόνο σου να κρίνεις πρέπει μόνο σου να προσπαθεί ε, για σένα, για την πατρίδα σου. Ε, και αυτό δεν, δεν επέτρεπε στη συνείδησή μα να, να παραμείνουμε άπραγοι. Δεν μα επέτρεπε η συνείδησή μα να παραμείνουμε άπραγοι ενώ όσο διακυβεύονται ε, τα συμφέροντα τη μας μα, το μίλον των παιδιών μα, δεν μπορούσαμε απλά να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε να υπογράψουν την Ομοσπονδία. Γι' αυτό και οργανωθήκαμε στο μέτωπο. Ε, δηλώνουμε ε, αμετανόητη λάτρηση τη ελευθερία, αμετανόητη ε, λάτρηση τη αυτοδιάθεση. Ε, θεωρούμε ότι οφείλει η Τουρκία να βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Οφείλει η Κυπριακή κυβέρνηση να αναγκάσει την Τουρκία να βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πρέπει να πάει και ο τελευταίο πρόσφυγα ε, στο σπίτι του. Πρέπει να εξακριβωθεί η τύχη και ο τελευταίο αγνοούμενου. Και δεν δεχόμαστε κάτω από οποιοδήποτε ε, βάση την Ομοσπονδία. Δηλαδή, ε, ναι. Ναι, ε, να εξηγήσω λίγο την Ομοσπονδία. Μπράβο, αυτό θα σε ερώταγα. Λοιπόν, η Ομοσπονδία ουσιαστικά το πούμε απλά αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Αυτό που λέμε η... διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία, να εξηγήσουμε έτσι, που ξανά είναι... τώρα, τώρα σερβίρεται να πούμε πάλι σαν βασιλίσεις του Κυπριακού. Ναι, πρέπει να πούμε ότι σερβίρεται σαν βασιλίσεις από το 1977, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, ναι αλλά yeah. με μία σχέδιο αν αν βαφτίζεται, τώρα θα βαφτιστεί κάπω αλλιώ. <laughs> τώρα και, και ίσως βιάζονταν πάρα πολύ να σερβίρουν μία τέτοια λύση για το Κυπριακό, γιατί γνώριζαν ότι θα έχουμε θέμα τώρα γεωπολιτικό με, τα, με τις εξωρικές. Βεβαίω, ναι, βεβαίως, Δηλαδή δεν <laughs> είναι μυστικό. Η, εδώ, που η θα... Κύπρος είναι ένα αεροπλανοφόρο στην ε. Ανατολική Μεσόγειο, πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Δεν Οπότε... είναι μυστικό εξάλλου και το πού θα κατέληγε το φυσικό αέριο αν υπογράφεται τότε το σχέδιο ανάν Δηλαδή, Μπράβο. είναι πασίφανέ. Λοιπόν, η διζωνική είναι κοινοτική ομοσπονδία, είναι μία μορφή σύνθετου κράτου, και σκεφτείτε τώρα ένα νησάκι όσο, όσο η Κύπρο. <laughs> να υπογράφει ε. ομοσπονδίε και να αποτελείται από δύο κρατήδια, να έχει μία χαλαρή κεντρική εξουσία, υποτίθεται. Ε, να δηλαδή θα, στηρίζεται θα στη, στη, στη πολιτική Βοσνία. ισότητα Συγγνώμη Θα γινόταν κάτι σαν τη Βοσνία δηλαδή <laughs> Χειρότερα θα γινόταν Μάλλον χειρότερα ε, ναι Γιατί με. υπάρχει και μεγάλη αντιπαλότητα <laughs> Λοιπόν και να, ισο... να υπάρχει η πολιτική ισότητα Μεταξύ δύο κοινοτήτων Εξού και yeah. ο Ρωσδικοινοτικοί Δηλαδή να εξισώνουμε τώρα Το 82% που είναι οι Έλληνες Κύπροι Με το 18% που είναι οι, οι Τούρκοι Έλληνες, θεωρείς, θεωρείς ότι τώρα σε, η Κύπρος οδηγείται σε κρίση σκόπιμα ε, Τι εννοείται σκόπιμα Δηλαδή υπάρχει κάποιο σχέδιο για να δημιουργηθεί η οικονομική κρίση στο νησί Οπότε να εξαναγκάσουν την Κύπρο σε υπογραφή μιας συμφωνίας Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάβρωσης εθνικής συνείδησης γενικά Σε όλο τον ελληνισμό δηλαδή ε, έχω παρατηρήσει και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το έχετε παρατηρήσει ότι ε, όσον αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα ε, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να να τερματίσουν αυτό, αυτή την εθνική περηφάνεια που μεγαλώσουν Καλά, εμείς. Εντάξει. Δηλαδή, ε, θεωρώ ότι η γενιά δική μας από το 90 και μετά ήταν η τελευταία γενιά που, που, που είχε το Δεν ξεχνώ, διότι ξέρετε το, στο, όταν, όταν ήμασταν εμείς στο Δημοτικό πάνω στα τετράδια μας αναγραφόταν mm. «Δεν ξεχνώ». Τώρα, ε, τώρα Έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα βιβλία της ιστορίας. Θεωρείς ότι η νεολαία ξέχασε. Θεωρώ Το ότι η νεολαία προσπαθούν να την κάνουν να ξεχάσει. Και όσοι δεν είναι τυχεροί να έχουν γονεί οι οποίοι να είναι και δάσκαλοι εκτός από γονεί, απλά είναι έρμεα στι αποφάσεις της κυβέρνησης. Θεωρείς ότι οι Κύπροι έχουν κουραστεί κάπου. Για να μην ειλικρινή, δεν θεωρώ ότι έχουμε ποτέ προσπαθήσει ιδιαίτερα για να κουραστούμε. Ναι. Δεν θεωρώ ότι, δηλαδή, από, από την εισβολή και έπειτα, καμία κυβέρνηση δεν έκατσε να συζητήσει για, για απελευθέρωση που είναι η δίκαια λύση, Δηλαδή, δεν δε ζητάμε κάτι τραγικά ναι. απίστευτο. Ζητούμε απλά τη, τα ανθρώπινα μα δικαιώματα. Ζητούμε mm, εξακρίβωση. Ναι, μία, δηλαδή... μία λύση διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, πόσο πιθανή τη βλέπει. Εξαρτάται πώς θα, πώς θα αντιδράσει ο κόσμο. Δηλαδή το 2004, ε, όσο θυμάμαι κιόλα, γιατί ήμουνα και μικρή, το 2004 το τι τα πολιτικά κόμματα είχαν ταχθεί υπέρ ιδιωνά, στην, ε, τα ιδιωνά, η πλήση yeah. πολιτική τέλο πάντων. Και ο Παπαδόπουλος ε, ο Λάος... ήταν ο μόνος που βγήκε και είπε όχι, έτσι. Ναι, είχε κάνει το διάγγελμα ο Παπαδοπούλου. Ναι. Ε, Όμω το, το ποιο ξεσηκώθηκε είναι ο λαό που ξεσηκώθηκε. Δηλαδή ο λαό πήρε την τύχη του στα χέρια του. Άρα σκεφτήκαμε ότι πιστεύαμε, αν, ναι. αν υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο, μπορεί να υπάρχει και αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, το θέμα είναι να το αποφασίσει ο κόσμο. Το θέμα είναι να θυμηθεί ο κόσμο στην καταγωγή του, να θυμηθεί ε, σε ποιου οφείλει, τι οφείλει, και να, και να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Να αντιμετωπίσει και του πολιτικού συζητού μα. Και για τους ε, Για το μέτωπο, Μας. οι κόκκινες γραμμές για το Κυπριακό ποιες είναι? Η ποιες κόκκινες... είναι δηλαδή οι άμεσες διεκδικήσεις? Οι άμεσε διεκδικήσεις είναι σαφώς ε, καμία λύση πλήν της απελευθέρωσης, αποχώρηση και του τελευταίου τουρκοέπικου από την Κύπρο. Ναι. Ε, Ελεύθερη διακίνηση, διαμονή, εγκατάσταση για όλου τους νόμιμους κατοίκους. Πλήρη αποχώρηση, πλήρη όμως, των τουρκικών κατοχικών σταδευμάτων. Ε, γενικά, yes. η, η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, της ελληνικής μας ταυτότητας. Η, Αυτά, η λοιπόν... μητέρα Ελλάδα πάντω ακολουθεί μια προδοτική πολιτική στο θέμα Ειδικά τώρα της ΑΟΖ, ας πούμε, που έχει προκύψει, ακολουθεί μια καθαρά προδοτική πολιτική. Έτσι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πιστεύεις ότι μπορούν κάποιες άλλες δυνάμεις να βοηθήσουν την Κύπρο, όπως το Ισραήλ ή η Ρωσία? Ε, πιστεύω ότι όχι, διότι έχουμε αυτό το, το, πολιτικό, το, το πρόβλημα εισβολής και κατοχή στην Κύπρο... Ε, υπάρχει μια συνεργασία ήδη με το Ισραήλ όσον αφορά την ΑΟΣ. Ε, Θα αποβείτε θεωρούμε... Ναι, Κοιτάξτε, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να τερματιστεί η συνεργασία αυτή, διότι ε, χρειαζόμαστε μια τέτοια συνεργασία. Ε, Αντίθετα, θεωρούμε ότι πρέπει να ενδυναμωθούν τέτοιε συνεργασίε και ότι πρέπει να ελισόμαστε ε, βάσει των εθνικών μα συμφερόντων. Δη, δηλαδή. Πάνω απ' όλα, δηλαδή, το εθνικό συμφέρον. Έτσι, ναι, να εξυπηρετείτε το εθνικό συμφέρον. Ναι, και. Ε, θα θεωρούμε πως και η Ελλάδα θα έπρεπε να, να χαράξει την ΑΟΣ, να σταματήσει να φοβάται τις απειλές της Τουρκίας, της όπιας Τουρκία. Ε, ε, ε, ε, ε, εδώ δεν είναι ο φόβος. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ε, μιλάμε ανοιχτά πλέον για προδοσία, έτσι. Μα και στην Κύπρο για προδοσία μιλάμε. <laughs> ναι. για, το, για το Μαρί τι γνώμη έχει για το επεισόδιο στο Μαρί. Θα μιλούσα και για το, το Μαρί. Το Μαρί είναι ένα κλασικό παράδειγμα ε, Εξυπηρέτηση συμφερόντων. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα του, της, του, του πόσο ηρωνικό είναι στην, έχει κατοντήσει στην Κύπρο να είναι ηρωνική η έννοια τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Δεν ε, υπήρξε τιμωρία, έτσι. Φυσικά και δεν υπήρξε τιμωρία. Υ, υπήρξαν όμω αντιδράσει αρκετά στην Κύπρο. Από τη υπήρξαν αντιδράσει, ναι, κάτεμένα εμένα όμω δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει στο Μαρή για να αντιδράσει ο κόσμο. Ε, λοιπόν. Θα... Και έχω να πω ότι και για το Μαρί είχαμε κάνει, ε, είχαμε πάει, ε, είχαμε κάνει ε, διαδήλωση. Εννοείται ότι κανένα δεν έλειπε από το, από το πρόεδρο όσο συνεχίζονταν ε, οι διαδηλώσει εκεί. Μάλιστα. Ε, και ότι και γι' αυτό, δηλαδή, ε, για μα δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο Μαρί. Και Ο το πρόβλημα πρέπει... των αγγλικών βάσεων στο νησί σα ποιο είναι, υπάρχει ανοιχτό μέτωπο με την αγγλική πολιτική ή είσαι και στην Αγγλία τώρα. Ναι, βεβαίω. Ε, εντάξει, οι αγγλικές βάσει είναι, είναι παράνομε, το Απετούμε ε, ε, Απαιτούμε εννοείται την άμεση απομάκρυνση του από την Κύπρο ε, και απαιτούμε βεβαίω να, να μας ε, πληρώσουν τα εφλόμενα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι θα πληρώναν νίκες στην Κυπριακή Δημοκρατία για να διατηρούν τις στρατιωτικές βάσεις οι άλλοι. Και, και όλη αυτή η πράσινη γραμμή γενικώ και η ουδέτερη ζώνη μάλλον που λέμε που ελέγχεται από τους Άγγλους, δεν είναι και ένα μικρό κομμάτι, έτσι. Άχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, θα σε ρωτήσω τώρα και για κάποια άλλα θέματα της Κύπρου, όπως είναι η λαθρομετανάστευση, όπως είναι το ευρώ, να πάμε λίγο και στην κρίση δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει διζήτημα τώρα πλέον και στην Κύπρο λαθρομετανάστευση, όπως και στην Ελλάδα. Mm -hmm. Και από τη διάβαση έχετε θέσεις ότι... και για αυτό το θέμα. Δηλαδή έχετε ένα πλήρε πρόγραμμα με πολλές θέσεις για κάθε κοινωνικό ζητημα τη Κύπρου. Έτσι, δεν είναι όχι μόνο για το εθνικό θέμα. Για τη λαθρομετανάστευση εσεί, τι πιστεύετε. Τι κατάσταση επικρατεί πες μας πρώτα στο νησί. Λοιπόν, και τι καταρχήν, να, να θυμίσω πως υπάρχει, ε, υπάρχουν οδοφράγματα στην Κύπρο τα οποία ε, επιτρέπουν την έλευση ε, ε, από από τα κατεχόμενα στι ελεύθερες περιοχές και αντίθετα, ναι. τα οποία υποτίθεται φρουρούνται. βεβαίω ναι. βεβαίως από εκεί, φερνάνε ναρκωτικά, ε, περνάνε φερνάνε περνάνε φερνάνε τα πάντα. Ε, δεν υπάρχει έλεγχος, ε, σοβαρός έλεγχος των φραγμάτων και σαφώς περνάνε και λαθρομετανάστηση. Μάλιστα. <laughs> Οπότε εσείς ε... προτείνετε, τι, τι, τι, τι θέση έχετε για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ό,τι πρέπει να έχει αυστηρότερο έλεγχο Έλεγχο στα σύνορα Ναι, παντού παντού. Ε, να μην επιτρέπετε Δηλαδή, αν ανασκεφτείτε ότι με το παρόν καθεστώς ε, Μπορεί κάποιος να υποβάλει διπλή αίτηση Και να λαμβάνει διπλό επίδομα Δηλαδή, έχουμε και επιδόματα Όλοι αυτοί παίρνουν επιδόματα ε, Είσαστε προχωρημένοι εσείς Ναι ε, και ναι, και ναι. πολλές φορές τα επιδόματα ε, ξεπερνούν και τον κατώτατο μισθό που, εις, που ισχύει για τους εργαζομένους Δηλαδή ένα Κύπριος ε, νόμιμος κάτοικος ε, της Κύπρου δουλεύει, παίρνει ένα μισθό Και ένας λαθρομετανάστης μπορεί να παίρνει επίδομα περισσότερο Άρα Αν είναι λοιπόν κατόπιν. συμφέρει να έρθουμε λαθρομετανάστης στην Κύπρο έτσι εσείς δεν θα έρθατε ως λαθρομετανάστες, <σώ σώ> <δημιουργικές, σώ> Εντάξει, εμεί <σώ> θα πούμε <φά> <σώ> από πάνω σαν λαθρομετανάστες, γιατί από τη Μουλία συμφέρει. Είναι καλύτερα. <σώ> ε, στην Κύπρο τώρα έχει και ανεργία. Πώς κρίνεις την είσοδο της Κύπρου στο ευρώ? Ε, λοιπόν, η ανεργία, να πούμε ότι κοντεύει τα 40% στους νέους. Ε, <σώ> στην μια τραγικό, Ισπανία δηλαδή. Είμαστε, ναι, το, το θέμα ότι στην Κύπρα ακόμα να, να αντιληφθεί, δηλαδή ακόμα να το νιώσουμε στο πετσί μας όλο αυτό, θεωρώ. Δηλαδή, πρέπει λίγο να μαζευτούμε. Μάλιστα. Όσον yeah, αφορά λοιπόν, το ευρώ, yeah. αξι, όσον αφορά το ευρώ νομίζω έχουμε δει από την Ελλάδα που που η κατάσταση. Yeah. Ναι. Λοιπόν. Μην ξεχνάμε ότι, ότι πριν λίγα χρόνια είμαστε μια αρκετά δυνατή οικονομία. Και, και νομίζω ότι συνεχίζει η Κύπρο να είναι μια αρκετά δυνατή οικονομία. Γι' αυτό σου είπα πριν, αν πιστεύει ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κρίση στο νησί και μέσω κάτι, του τραπέζικου κόστου. Έχουμε, έχουμε σταθεί τυχεροί στην ατυχία μα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Ναι. Αλλά πρέπει κι εμεί να το χρησιμοποιήσουμε προ όφελό μα και να μην το αφήσουμε ε, Ναι, ξέρει τώρα, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μια περιοχή ολόκληρη αυτή τη Ανατολική Μεσογείου που έχουν πέσει όλοι σαν τα κοράκια επάνω. Και τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά από εδώ και πέρα και θα δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Ναι. Για Γι' αυτό να και να βοηθήσουν τους νέους να ξυπνήσουν, να αφυπνιστούν καλύτερα και να αναπτύξουν ξανά εθνική συνείδηση και να καταλάβουν ότι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη σκέψη και στην ελεύθερη έκφραση και πάντως, να καταλάβουν ότι ε... δεν χρειάζεται ναι. να είναι δέσμοι των κομμάτων. Τώρα πάντως πιστεύω ότι δεν βιαζόμαστε για μία λύση. Δηλαδή, προ... Πρώτα απ' όλα θέλουμε να δούμε μια λύση ποιότητας, δίκαιη λύση του Κυπριακού, αλλά πλέον δεν μας βιάζει ο χρόνος, έτσι δεν είναι. Καλά, εμείς για λύση δεν βιαζόμαστε καθόλου, εμείς θέλουμε απελευθέρωση. Δεν θέλουμε τώρα, αλλά ναι, λύση ή ποτέ. Δηλαδή, οποιαδήποτε λύση η οποία δεν, δεν επιτρέπει στα ανθρώπινα δικαιώματα να, να τηρούνται, δεν είναι καταδικαστέ. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Ε, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά Να πούμε και κάποια άλλα ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω Για το μέτωπο, για την έκδοση που βγάζετε mm. Για την ιστοσελίδα σας, να την πούμε και αυτή Γιατί οι πολλοί που μας ακούν θα ενδιαφερθούν, έτσι Έγινε, Λοιπόν, καλά. όλα αυτά στη συνέχεια Μείνετε μαζί μας, να θυμίσω το MSN της εκπομπής Το οποίο είναι rbna.gr για τις ερωτήσεις σας Κάποιες τις μετέφερα ήδη ε, Σε λίγο πάλι μαζί μάχη γραμμένο η μοίρα νάχη, να έχει να μην γυρίσουμε Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε Μα πάμε με καμάρι είμαστε εδώ στο ράδιο αντίσταση και συζητάμε με την Σεμέλη, την βρόδρο του Μετόπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Μουσική την οποία και έχουμε ξανά μαζί μα. Ε, για να τη ρωτήσουμε τώρα και για την έκδοση που κάνει το, το μέτωπο, το προπύργιο, έτσι, δεν είναι σε μέλη. Ναι, το προπύργιο. Για πες μας δίτε λόγια για αυτό το έντυπό σας. Λοιπόν, το, το προπύργιο μπορεί κανείς να το βρει στην σελίδα μας, η οποία είναι www.metopo.org.uk Μάλιστα. Ε, ναι. Ε, το το, το εκδίδουμε κάθε περίπου τρει μήνε. Πόσα συμπάθεια... τεύχη έχετε βγάλει μέχρι τώρα. 12. Μάλιστα. Καλώ έδωσε. Θα... Ναι, προσεχώ θα εκδοθεί και το 13ο. Ε, και είναι όλα τα προπήρια από, από την ίδρυση του μετόπου μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα μα. Και είναι το εκφραστικό όργανο τη παράταξη. Δηλαδή όλα τα μέλη. Ε, γράφουν αρθρογραφούν στο, στο μέτωπο mm. καθώς και φίλοι του κινήματος οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά εγγεγραμμένα μέλη mm. αλλά θέλουν να πούν την άποψή τους και, και την παραθέτουν στο προπύργιο. Ένας ε, καινούριος φοιτητής στην Αγγλία που έρχεται από την Κύπρο πώς μπορεί να έρθει σε επαφή με το μέτωπο πώς μπορεί να σας βρει Μέσω της ιστοσελίδα και μέσω του facebook πλέον στο, στο προφίλ του μετώπου στο facebook Ωραία, τώρα το, πάρει το πάρει. βάλουμε και στο προφίλ μας, στο Ράδιο Αντίσταση. Όποιοι θέλετε μπορείτε να κάνετε αίτημα για να έρθετε σε επαφή με τα παιδιά εκεί στο μέτωπο. Αλλά νομίζω επειδή η Κύπρος είναι και μικρό νησί, λίγο πολύ κάπως θα ειδοποιήσετε στόμα με στόμα ότι κάποιος έρχεται, έτσι. Ε, εντάξει, ωραία, το καταδύναμη. Μάλιστα, ωραία. Ε, Έχει κάτι άλλο να πει για το μέτωπο, κάτι που θέλει να πει για την Κύπρο... Ε, θα ήθελα να πω ότι ο ελληνισμός οφείλει να σταθεί στα πόδια του. Ότι πιστεύω ειλικρινά ότι μια μέρα θα ανατείλει ο Λίλι τη δικαιοσύνη. Ναι. Ε, ότι όλα είναι στο χέρι μας, Δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από κανένα πολιτικό, από κανέναν άλλο πλην του εαυτού μα. Άρα, ένα βασικό μήνυμα προ τα νέα παιδιά είναι καταρχήν να απεγκλωβιστούν από τα κόμματα και από τι παρατάξει. Βεβαίω, ναι. ναι. Και να θυμηθούμε το χρέο που έχουμε εναντί στου νεκρούς μα που έπεσαν για την ελευθερία μα, για την πατρίδα μα και εναντί στα παιδιά μα. Και αυτό. πιστεύω ότι η ιστορία, αν θέλουμε να γράψουμε ιστορία και πάλι, γιατί η Κύπρο έχει πλούσια ιστορία σε ήρωε, αν θέλουμε να γράψουμε ιστορία θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και με αγώνε, όχι μόνο με ψήφου και με εκλογέ και με όλε αυτέ τις διαδικασίε, έτσι δεν είναι. Και κυρίω πρέπει να διδασκόμαστε από την ιστορία μα για να μην την ξαναζήσουμε. Μπράβο. Γιατί και αν δεν πάρουμε και πάρα πολλά. Ναι, και δε την κατάσταση στα χέρια μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό που είμαστε, δηλαδή ένα, ένα έθνος που γεννά ήρωες και κυβερνάται που προδότες. Ωραία. Λοιπόν, σε Σεμέλη, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μας τιμή και πιστεύω ήταν και χαρά από όλους μας να ακούσουμε ότι νέα παιδιά... Ε, Ελληνόπουλα από την Κύπρο αγωνίζονται και δίνουν τη μάχη για όλους μας όχι μόνο για την Κύπρο γιατί δεν είναι μια υπόθεση της Κύπρου είναι, ο αγώνας σας είναι και για την Ελλάδα έτσι δεν είναι Πάντα ήταν Μπράβο, οπότε ε, ήταν χαρά μας και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε νέα σας και με καινούργιες εκδηλώσει και με δραστηριότητες θα τα μαθαίνουμε Βέβαια. εγινε, ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε Να σε καληνυχτήσω και να συνεχίσουμε μαζί εδώ, στο μικρόφωνο του ράδει αντίσταση. Πρέπει να πω ότι είχα πρόβλημα στον ήχο. δεν ακούγα καλά τη Σεμέλη. Ελπίζω ότι δεν είχα παράπονο από κάποιου τώρα. Οπότε πιστεύω ότι ακουγόμασταν καλά. Γιατί κάποια στιγμή στην αρχή αρχίσατε όλοι και μου λέγατε ότι δεν ακούγεται η Σεμέλη. Οπότε, ε, τι να κάνουμε. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είμαστε και ζωντανά. Υπάρχουν προβλήματα στον ήχο. Είμαστε και ερασιτέχνε. Θα μου πει εδώ στο Μέγκα: Υπάρχουν προβλήματα στον ήχο. Δεν θα υπάρχουν σε εμά. Πάμε να δικαιολογηθούμε Αλλά πάντως Και γυναίκα Και αγωνιστική Περίπτωση ανθρώπου Και πιστεύω όλα τα παιδιά εκεί πέρα στην Αγγλία Οι φοιτητές από την Κύπρο Κάνουν μια πολύ καλή δουλειά Και αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα τους Που είναι metopo.org.uk Εάν μπει στην ιστοσελίδα θα, θα δείτε και φωτογραφίες Έχει ανεβασμένο και υλικό Και αποδραστηριότητες και αφήσει και από τις ε, διάφορες ε, παρεμβάσεις που έχουν κάνει τα παιδιά. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε εμείς περισσότερο εδώ στην κυρίως Ελλάδα που δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή η άλλη που είναι στο εξωτερικό δίνουν τον αγώνα τους και εμείς στην Ελλάδα έχουμε πια στον καναπέ και δεν λέμε να σηκωθούμε Μουσική Δεν φτάνει μόνο η ενημέρωση το facebook να διαδίδουμε να γράφουμε ιδήσεις, να λέμε απόψεις κτλ. Πρέπει να υπάρχει δράση όπως μας είπε και η αγαπητή μας Εμέλη να υπάρχει δράση για να πιέσουμε την εκάστοτε εξουσία προς όφελος ε, εθνικό Μουσική χρειάζονται θυσίε δηλαδή Μουσική γιατί η ελευθερία δεν χαρίζεται και αυτό η Κύπρος το ξέρει πάρα πολύ καλά το ξέρει και η Ελλάδα από τη μακραίων ιστορία μας Κύπρος και Ελλάδα άλλωστε Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε αλλά ειδικά η Κύπρος το ξέρει πολύ καλά ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται γιατί η Κύπρος συνεχίζει να υποφέρει Έχουν περάσει πολύ κατακτητές από το νησί Μια ερώτηση τώρα Επειδή τις περισσότερες τις, τις μετέφερα Τις ερωτήσεις σα, πάνω στην κουβέντα Μια ερώτηση που δεν μετέφερα είναι η σχέση με το ΕΛΑΜ Τώρα αυτή νομίζω εφόσον απαντήθηκε Στην αρχή είπε ότι δεν έχουν σχέσεις με, με παρατάξεις και με κόμματα Το ΕΛΑΜ είναι ένα κόμμα Οπότε νομίζω την απάντησε γι' αυτό και δεν τη μετέφερα Και το μέτωπο χαρακτηρίζεται Αυτόνομο και είναι και αυτόνομο Λοιπόν επανέρχομαι Και τώρα που κλείσαμε ήρθαν και άλλες ερωτήσεις ε, τις οποίες ε, τώρα πλέον δηλαδή είναι λίγο ε, αφού κλείσαμε τη συζήτηση ε, θα, θα, θα, δω, θα τις λαμβάνω και θα τις μεταφέρω σιγά σιγά. Είχαμε και ένα πρόβλημα με το MSN κάποια στιγμή στο τέλος, το κλείσαμε για να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο, γιατί πράγματι είχαμε πρόβλημα με τον ήχο. Μία ερώτηση είναι τι κάνουν όλοι αυτοί όταν γυρίζουν πίσω στην Κύπρο ε, και πού είναι χαμένοι. το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε τώρα στα παιδιά να ρωτήσουμε τι κάνουν όταν γυρίζουν στην Κύπρο. Ρωτήστε όταν έχουν γυρίσει στην Κύπρο τι κάνουν και πού είναι χαμένοι. Κάποιοι πάνε στα κόμματα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που έχουν δώσει έναν πατριωτικό αγώνα αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, αυτό πρέπει να, γι' αυτό και μόνο πρέπει να του τιμήσουμε. Τώρα δεν, δεν θα του ρωτήσουμε τι θα κάνετε μετά άμα γυρίσετε στην Κύπρο. Κάποιοι από αυτού σίγουρα θα συμβιβαστούν. Κάποιοι όμω θα παραμείνουν ασυμβίβαστοι και αυτό είναι που είναι σημαντικό. Η άλλη ερώτηση που μου ήρθε για σχολιασμό είναι ε, αυτή που έχει να, κάνει, έχει να κάνει με το Ισραήλ ε, Γιατί είπε ότι, να, ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με το Ισραήλ Αλλά νομίζω ότι και αυτή την απάντησε γιατί λέει πάνω απ' όλα το εθνικό σύμφερον της Κύπρου. Δηλαδή οποιαδήποτε συνεργασία ή με Ρωσία ή με Ισραήλ ή με Αμερική αρκεί να εξυπηρετείται το εθνικό σύμφερον της Κύπρου και της Ελλάδας. Δηλαδή της, της μητέρας πατρίδας γενικότερα. Τώρα αν δεν θα μπούμε σε ειδικέ γεωπολιτικές λεπτομέρειες για το ρόλο του Ισραήλ, ότι είναι ένα κράτος το οποίο είναι πολύ συμφεροντολογικό κτλ, αυτά ας μην τα πιάσουμε γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ και η κοπέλα δεν είναι γεωπολιτικός αναλυτής. Όπως καταλαβαίνετε φοιτητριά είναι και πάνω απ' όλα αγωνίζονται τα παιδιά όλα εκεί, αγωνίζονται για, τη, για την πατρίδα. Στυλτου του χαιρετισμού στον αγαπητό Κωνσταντίνο, ο οποίος, ε, του οποίου το τραγούδι ακούσαμε από το συντί του Καταμέτωπον, είναι ο ερμηνευτής και παραγωγό ε, τη καινούργιας αυτή τη δυσογραφική δουλειά που ίσως έχετε πετύχει και στο προφίλ μας να παίζετε, που λέγεται Καταμέτοπον, ένα καινούριο πατριωτικό ε, μουσικό στυλ. Ε, έτσι ένα, ένα CD που έχει κυκλοφορήσει τώρα με κομμάτια θα λέγαμε rock έντεχνου ήχου κάπως έτσι Και το οποίο παρουσιάστηκε και στα Τρίκαλα και θα παρουσιαστεί και στη Λεμεσό τέλη Δεκεμβρίου ε, Εάν μπείτε στο facebook εκεί θα δείτε, ψάξτε για Κωνσταντίνος Στυλιανού Μία πάρα πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική, ε, τα κομμάτια είναι όλα ένα και ένα Και εάν βρείτε το προφίλ Κωνσταντίνος Στυλιανού μπορείτε και να παραγγείλετε για να ενισχύσετε και αυτή την προσπάθεια και την παραγωγή αυτού του είδους της μουσικής που είναι σπάνια πλέον. Μουσική Δεν υπάρχουν δηλαδή καλλιτέχνες που να ε, βγάζουν τόσο ε, πολιτικοποιημένοι, θα λέγαμε εντό εισαγωγικών πολιτικοποιημένη, πατριωτική έντονα μουσική. Μη πολιτικά ορθή θα τη λέγαμε. Γενικώ δεν υπάρχει, υπάρχει αντίδραση βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, υπάρχει έντονη αντίδραση για όσα γίνονται αλλά δεν υπάρχει ένα κίνημα το οποίο να είναι παραγωγικό, οπότε αυτοί οι άνθρωποι που είναι παραγωγικοί πρέπει να τους ενισχύουμε και να τους ε, ε, στηρίζουμε. Άλλη ερώτηση που δεχτήκαμε κατόπιν, έτσι, εκ των υστέρων, αφού κλείσαμε, μάλλον εγώ τη διάβασα αφού κλείσαμε. Συγγνώμη γιατί γινόταν και χαμό, μα είχε κλείσει και το έμεσεν. Φίλε Δημήτρη, λέει καλησπέρα. Ρώτησε, αν μπορεί, γιατί αυτή η του μετόπου είναι υπέρ του δικαιώματο τη αυτοδιάθεση όπω λένε στι θέσει του, ε... τάσσονται καθαρά υπέρ του ζυρηχικού κράτου αφού όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα. Ε, στην ιστοσερίδα τους εντός εισαγωγικών η λύση δεν πρέπει να ε, καταλύει την κυπριακή δημοκρατία αλλά να τη διαφυλάται και να την ενισχύει ε, Δεν νομίζω ότι τάσσονται υπέρ του ζηρυχικού κράτους Ολωνόν ο πόθος είναι ε, η ένωση με τη μητέρα πατρίδα Απλά αυτό είναι μια θέση εντός του πολιτικού πλαισιού του υπάρχοντος Δηλαδή μια ε, αποδεχτή κοινός θέση που εκφράζουν κανείς δεν τάσσεται υπέρ του κράτους εκτός βέβαια των αριστερών αν και τη μετέφερα την ερώτηση πιστεύω θα ελπίζω να, να μας απαντήσει και η ίδια η πρόεδρος, αφού κλείσαμε Θα τον όχο με πετάς μακιά πάνω μου κρεμνιέρωσε Οδυσσέα γύμνα κοντά μου που τα γυαλιά χωμάτα τη και χαρά. Καλά, <Κι> καθένα που σύνορω εγώ Αχελάδα σαγαπώ και βαθιά σε γιατί με έμαθες και εξέλεγες να που βρεθώ, να που πατώ και να μην σε θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινώ Δεκατρεις φορές αρνιέσαι, Με κμιάζεις μου κολλάς Σαν τον με πετάς Μα κι απάνω Λοιπόν, εδώ να παρακαλέσω να μην στέλνετε άλλε ερωτήσει πλέον, γιατί κλείσαμε πλέον τη συζήτησή μα με την αγαπητή Σεμέλη, οπότε δεν μπορώ εγώ να ε, τι μεταφέρω τώρα. Όσες μεταφέραμε, μεταφέραμε. Πάντω, για την ερώτηση που δεν μετέφερα από τον αγαπητό φίλο Αντρέα από την Κύπρο, ε, ο οποίο ε, μα ρώτησε, ε, ε, ρώτησε αν τάσσονται υπέρ του ζηρηχικού κράτου, όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του, η λύση δεν πρέπει να καταλήγει την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά να τη διαφυλάται και να την ενισχύει ε, και <coughs> σωστή ερώτηση και μου στέλνει την απάντηση ε, η Σεμέλη γιατί τη μετέφερα εγώ τώρα την ερώτηση και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία προστατεύει τους Έλληνες πολίτες που ε, ζουν στην Κύπρο ε, τυχόν κατάλυσή της είναι δυνατόν να τους αφανίσει και να τουρκοποιήσει το νησί Λογικό μέχρι εδώ. Όταν επέλθει η απελευθέρωση, δηλαδή με κεφαλαία το απελευθέρωση που σημαίνει ότι πρώτα απελευθέρωση και θα κληθεί ο λαός να κρίνει ε, αυτοδιάθεση αφού εξαφανιστούν τα τουρκικά στρατεύματα, έπηγη κτλ, θα λάβουμε θέση. Ο λαός θα αποφασίσει ε, και μέχρι τότε στόχο στόχος παραμένει η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του νησιού. Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν δύο Ελλάδες. Νομίζω είναι πολύ καθαρή αυτή η απάντηση. Ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι αυτή που διαπραγματεύεται, που διαφυλάται την ελληνικότητα του νησιού. Υπάρχει καλός και αυτό το ζυριχικό κράτος και αυτή κάνει τι διαπραγματεύσεις και αυτή διεκδικεί την απελευθέρωσή της. Αφού λέει υπάρχει απελευθέρωση θα αποφασίσει το νησί τι θα κάνει. Και αυτή είναι η θέση του μετόπου. Βεβαίω, εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση Με πολλούς ε, φίλους Για τα οδοφράγματα που άνοιξε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος Ο οποίος δε, ε, δέχτηκε την άρση του εμπολέμου Παιδιά, ε, ναι σε, σε όλα αυτά σωστά είμαστε Σωστά, ε, έχετε δίκιο Πράγματι ο Παπαδόπουλος δεν ήταν ε, άψογο σε όλα Δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο Ούτε υπερασπίστηκε κανένας του παπαδόπουλο Αλλά είπαμε ότι ο Παπαδόπουλος στάθηκε σωστά στο θέμα του σχεδίου Ανάν και να μην ξεχνάμε ότι είχε πάρα πολλές πιέσεις η Κύπρος τότε και όλα τα κόμματα είχαν ε, λάβει θέση ναι μόνος του βγήκε και είπε όχι ο Παπαδόπουλος στο σχεδίο Ανάν και με πολύ μεγάλες απειλές θυμάστε τι απειλές δεχόταν η Κύπρος ότι θα πεινάσει, ότι θα τις κάνουν εμπάργο ότι θα γίνει χαμός ναι ο δεν είναι και ο εθνικός ηγέτης εντάξει Σημασία έχει όμως ότι αγωνιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε μάλλον για το καλύτερο. Αυτό για μένα έχει σημασία. Οι απόψεις εδώ πέρα διαφέρουν του καθενό και οι πολιτικές οπτικές του καθενό είναι διαφορετικές. Η πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή είναι καταστροφική. Ας αντισταθούμε λοιπόν σε αυτή την καταστροφική πολιτική με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, ειδικά η, η Κύπρος, ο λαός της Κύπρου, και το τι θα ήταν σωστότερο θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη βάση ας πούμε το συζητάμε σε δεύτερη μοίρα αυτό τι πολιτική θα ήταν πιο σωστή να ακολουθηθεί για την Κύπρο αυτή τη στιγμή θα σερβίρουν πάλι ένα δεύτερο σχέδιο ανάν και ο λαός είναι ανέτοιμο να αντιδράσει και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν τα κόμματα τα δοσιλογικά στην Κύπρο που θα το υπογράψουν είναι έτοιμοι και το έχουν αρχίσει να το μαγειρεύουν τι στις ντροπείς τα έδρανα καθίσαν, Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, Τα φτερά ανοίξαν, Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν, Και βροντοφώναξαν ξαν, ξανά, Μόλων Λαβέ. Δεν είναι μύθος, μην γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε του άγριου καιρού. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Κι η μέρα φοβότανε. λες και δεν ήθελε, ο ήλιος να ανατείλει. Να μην δει το κακό που ερχόταν. Τα πουλιά του βάζονταν στις φωλιέ του. Αισθάνθηκαν το μεγάλο κακό. Τι χιλιάδες ανάσες και με μια στον σοφόν σοφών τα χαρτιά να τυλίξανε πύρινες γλώσσες. Αστραπές και βροντές καρακολούν στη το κορμί σου λυσσασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά Θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου Αστρατέ και φροντέ καρακώνουν στην κενά το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σαρκά τη σου. Πατρίδα μου αγαπημένη, πια κατάρα σε βαραίνει. Όσοι η μοναξιά, τα παιδιά σου διαλεγμένα σ' έναν ταγμένα.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 ο Ήλιος να προσφέρει να μην δούμε το αίμα στα σώματα ουρλιά αυτά που φωνάξαν αέρα να θυμόμαστε εκείνη τη μέρα τη χαμένη πατρίδα στις Ελλάδα, τον κόρφος ποτέ τα φωλιάζουν ηγέτες προδότες αστραπές και βροντες Καρακώνουν στη γενά το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά, να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Άσπραπές και βροντές καρακώνουν στη γενά το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά, σκυλιά, να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου. Ελλάδα λυπημένη, ερήμημα δοξαζεμένη, ποσό σα θα που μα ζητάνε, Να μην δώσουμε να φάνε, Κι αλλομερικό. Πατρίδα μου. Παλέψαμε, δώσαμε μάχε, τι κερδίσαμε. στην κορφή τη γνώση, να, σταθήκαμε ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι και όλοι οι μικροί φτωχοί κανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο τη Μοριά και τον καραϊσκάκι. Ποιους αναστήσαμε ξανά. Πού είστε παλικάρια. Γιατί και πώ μπορείτε να είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Της Ελλάδα στον κόρφο, πότε θα φωνάζουν οι ηγέτες προδότες. Πόσο σ' αγαπώ, πατρίδα, πόσο σ' αγαπώ, πατρίδα, πόσο σ' αγαπώ, πατρίδα, πόσο σ' αγαπώ. Πόσο σ αγαπώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ράδιο Αντίσταση και για να συνεχίσω αυτή την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως να πω ότι πλέον, αν δεν το έχουμε καταλάβει, μας έχουν ζώσει τα φίδια. Μουσική Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πολύ το περιθώριο ε, των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και του πολύ έτσι να το ψάχνουμε. Δηλαδή υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη ανάγκη ενότητας ε, στη βάση του ότι πρέπει να αντισταθούμε σε όσα σχεδιάζει ο εχθρός. Ο εχθρός έχει ένα κοινό μέτωπο όσον αφορά το Κυπριακό. Και ο ελληνισμός παραμένει διχασμένος και τρώγεται με τα ρούχα του. Και έχουμε και την Πέμπτη Φάλαγγα. Η Πέμπτη Φάλαγγα που είναι τα κόμματα, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι όλο αυτό το ε, πολιτικό κατεστημένο, το οποίο... Δεν, δεν έχουμε δυνατότητες μεγάλες έτσι να αντισταθούμε Οπότε κάθε τέτοια φωνή πατριωτική η οποία αντιτίθεται σε αυτό το σχέδιο που ετοιμάζουν Πιστεύω ότι πρέπει να στηρίζεται από όλους ασχέτως αν διαφωνούμε σε κάποια δευτερεύοντα σημεία Ασχέτως δηλαδή γιατί ακούσαμε και απόψεις εδώ σήμερα στην εκπομπή Ότι ε, δεν είναι έξερο εγώ ή του μετώπου, δεν είναι εθνοκοινωτισ... εθνοκοινωνιστέ. Εντάξει δεν είναι εθνοκοινωνίστες δεν μπορούν όλοι να έχουν ούτε, ούτε και εγώ θα συμφωνούσα σε όλα με κάποιον Αλλά συζητάμε σε μια ε, κοινή βάση Τη βάση του, της πατριωτικής αντίστασης να το πούμε έτσι Δεν μπορούμε να, να συμφωνούμε σε, σε όλα με όλους απόλυτα Ούτε θα βρούμε το, το απόλυτο όπως θα το θέλαμε να υπάρχει Επίση, ο φίλο ο Αντρέα εδώ λέει Επειδή συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, πω η πολιτική που ακολουθείται είναι προδοτική και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι βάση συντάγματο προτεκτοράτο, γι' αυτό υποστηρίζω πω δεν θα έπρεπε ιδίω μία φοιτητική παράταξη να κάνει λόγο για ενίσχυσή τη. Αντιθέτω, επαναστατικό λόγο είναι να ταχθούν ξεκάθαρα εναντίον του κράτου, των, των δομών και του συντάγματό του. Το ότι εναντιώνεται κάποιο στην δεν πρέπει να σημαίνει πως πρέπει να στηρίζει την Κουδού αφού την, ε, την Κυπριακή Δημοκρατία αφού η ίδια η δημιουργία αυτού του κράτους ενταφίασε την Ένωση λοιπόν ναι αλλά τώρα δεν μιλάμε ξέρεις, για επαναστατικό λόγο όπως λες ε, αλλά μιλάμε για μια φοιτητική παράταξη που σου λέει ότι διαφωνούν και οι ίδιοι μεταξύ τους δεν συμφωνούν σε όλα αυτοί που μετέχουν σε αυτή την παράταξη απλά έχουνε στοιχειοθετήσει μια κοινή πλατφόρμα που συμφωνούν πάνω σε αυτήν και λένε ότι μια, μια πατριωτική βάση να το πούμε έτσι ότι σε αυτή τη βάση συμφωνούμε οπότε ας μην το πάμε σε αυτό το επίπεδο έτσι, αλλά δεν κάνει λόγο για ενίσχυσή τη. δεν νομίζω ότι κάνει λόγο για ενίσχυσή τη, αλλά λέει ότι η κυπριακή δημοκρατία αυτή τη στιγμή προστατεύει τον, την ελληνικότητα του νησιού και αυτή είτε το θέλουμε είτε όχι διαπραγματεύεται το κυπριακό ζήτημα. Οπότε μετά την απελευθέρωση θα αποφασίσει ο κυπριακό λαός. Αυτό λέει. Αυτό... Αυτή είναι η άποψη του μετόπου. Από εκεί και πέρα, ναι, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι και πολύ επαναστατικό αυτό, ίσω, αλλά ο καθένα έχει τη γνώμη του. Μ. Σε κανέναν δεν αρέσει η κυπριακή δημοκρατία. Ούτε σε μας αρέσει, ούτε στου Κύπριου αρέσει. Του πατριώτε κύπρου Ελληνικέ σημαίε κρατάνε τα παιδιά. Δεν κρατάνε Κυπριακέ. Όταν βγαίνουν στο δρόμο και διαδηλώνουν για τα εθνικά μας ζητήματα, με ελληνικές σημαίε βγαίνουν. Οπότε δεν νομίζω ότι δηλώνει αυτό ότι ε, υποστηρίζουν μια κυπριακή δημοκρατία. Και σήμερα το να βγαίνεις να διαδιλώνεις με ελληνική σημαία είναι σπάνιο εδώ που έχουμε φτάσει. Και αυτοί είναι, δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον. Δηλαδή αυτοί είμαστε, δεν είμαστε και πολλοί. Αν το έχουμε πάρει είδηση, είμαστε πολύ λίγοι εμείς που πρέπει να αντιδράσουμε. Το ξαναείπα και προηγουμένως, μας έχουν ζώσει τα φίδια. βέβαια. Φτάσαμε σε ωριακό σημείο και είναι μπρος και πίσω ρέμα. Οπότε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, α βρούμε τρόπους ενότητας και συσπήρωσης και όχι ε, να ψάχνουμε να βρούμε σημεία διχασμού. Υπάρχουν, αλλά α κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια σε κάποια σημεία. Δυστυχώς αυτή είναι η ασθένεια του ελληνισμού ε, ανέκαθεν από αρχαιοτάτων χρόνων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω ότι εδώ το ζήτημα τραβάει πολύ και δεν, δεν θα το τελειώσουμε και διαβάζουμε διάφορα, πρέπει να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε την, σε μέλη την πρόεδρο του Μετόπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου που ήταν μαζί μας και μας εξέθεσε τις απόψεις του Μετόπου, την δραστηριότητά του, το τι κάνουν. Ευελπιστώ στο μέλλον να έχουμε και άλλες φωνές να φιλοξενήσουμε. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται στήριξη από όλους μας... Χρειάζονται τη στήριξη όλων μα και όσοι δίνουν τη δική τους μάχη, ειδικά στο εξωτερικό. Γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτέ τι δραστηριότητε που γίνονται στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε η Ελλάδα να διεθνοποιήσει τα προβλήματά της και να τα ανοίξει και να ακουστεί η φωνή μα και η άποψή μας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ασχέτω αν διαφωνούμε σε όλα ή δεν διαφωνούμε. Αυτό προέχει Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς Για τη συμμετοχή σας σήμερα Άλλη μια Κυριακή μαζί που ήσασταν στην παρέα Αυτή η εκπομπή Είναι μια ευκαιρία να τα λέμε πιο άμεσα Και να ανταλλάσσουμε απόψεις ε, Όχι γραπτά αλλά με πιο άμεσο τρόπο Οπότε θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας Για την επόμενη Κυριακή Ειδικά για το ζήτημα της Κύπρου θα έχουμε και άλλες ανταποκρίσεις και από την Κύπρο όπως είχαμε και στο παρελθόν Γιατί αρχίζει πάλι το θέμα να ε, έρχεται πάλι στην επικαιρότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο Θα κλείσω με ένα σχόλιο που μου έστειλε η Σεμέλη ε, και θα ήθελα να κλείσω με αυτό. Η ελευθερία δεν χρειάζεται μόνο τόλμη, χρειάζεται και αρετή. Η Κύπρος χρειάζεται μεγάλα έργα και όχι μεγάλα λόγια. Α κλείσουμε με αυτό, αστοκρατήσουμε το κρατήσουμε και α κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους, καλό μήνα ξανά, καλή νύχτα και ραντεβού πάλι την επόμενη Κυριακή. Να Ας κρατήσω και θα βρουν αλλιώδικα, στεγκά, υπαρχει οδικά βρε ως που η σε αυτή, σαν χωριό αυτόν ο μοναξεδικλωθεί Μέχρι τα ουράνια σώματα, με κομπούς και νέκες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία ή φαρές κάνει ο Γιώργος την αρχή. είμαστε, δεν είμαστε τίποτα, δεν είμαστε βρε κι ο Γιάννακης Μα είναι όλα κάτι θα λυγεί Και στις δύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο άλκης ο μικρός μας Για να σμίξει παλιές για να στροχές, και αναμένες προχές Με τώρα του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα σπίθες και κυκλώματα βρε το παρες να μπέρες, το καθρέφτισμά της στις άκρογιαλιές και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο να κι ο που έχει η κυρία Δεπέρα με τον Νιουλέ με με θύσιλον π.χ. το σύμπολο, τα ρόγια κοιτούν Τότε η Έλενα, η χωρευτρία σκηβίστηκε ναρκιά του τάσου coso vieni mica grosso di gre ambonai μια πρόσωπη αγάπη που χειδρύνει, μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και φρεσκεία και πακούν σαν αίρια αυτόνομα μέσα στην Τουρκοκαρατία. Να μας έχετε ως γερούς, πάντα να ταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βε, με χωρίς και κορδοτή τους, χαρότες ελεύθερους σαν ποταμούς στις δας μ δέσμα να πυκνώνει δ οδες μός πας καιν ς και να μέρες τροχέσου Του